Μπήκε μπροστά από τη ρουλέτα ο καμένο. Μήπω η ρουλέτα μπήκε μπροστά από τον καμένο. Έτσι είπε. Θε, mm. μια ρουλέτα. Α! Μα τι είναι αυτό! Α ρίξω <laughs> την πίλια. Okay. Μα δεν σου συμβαίνει και σε ένα κύπου περπατάστο, τσάκ, να έρθει ο που yeah, να σου βάλει yeah, τη ρουλέτα yeah. μπροστά. Σα το μονοστεράκι, yeah, yeah. περπατά, έρχε το yeah. μαλά, σου ρίχνει τον παπά. Δεν ήθελα, παιδί μου, είναι τζόγω, δεν δέχομαι. Έτσι yeah. και ο ρουλεχέρη. Είναι σαν κατού στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Πώ είναι ο σαλεπίση περπατά και έρχεται με το κατσά, σου βάζει μπροστά πια σανλε, ποιε άλλε, ποιε θα λέει. το μυαλό του σε Ερχόταν, φτερά, έπαιρνε στο φτερό. δεν ήξερε να το κάνει, το πέρνε. Oh. Έτσι ουλέτα. Τι να ήξερε τι να, να κάνει, ήξερε τι να ο καμένο, την παίρξε την πίλια. 31 μαύρο. Oh. Τι θα έπαιζε ο καμένο, oh. κόκκινο μαύρο. Oh. Κόκκινο μόνο τσίκρα. Γιατί έχετε τι κόκκινε γραμμέ τώρα το έχει ουλέ. Oh. Τέλο πάντων. Oh. Κανένα που πάει στο καζίνο δεν λέει ότι πάει για αυτά για τα τώρα και τα πάρει. Γιατί πάει oh. για το oh. κουλό oh. oh. Όχι, πάει να ζωγάρι, να παίξει. Oh. Oh. Ωραία μορί, εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ σου λέω ότι έπαιζε τι στίχε μα και κέρδισε. Θα λέκαμε κανεί γιατί κέρδισε ο καμένο και μα έβαλε από τα μνημόνια. Monya koma, jak Μαθημένοι μα. Α ταξιδεί στο εξωτερικό μόνο με τα Capitol Controls. Πόσα χρήματα δικαιούται ο καθένα <σίλου> να παθεί. <πάρει>. Ωρε, <Ωραία>, πουκτή <σίλου> μου να σου γάμισω. Α τον άνθρωπο να κάνει μόνη τη ζωή του. Α να, να βγαίνουμε ένα ένα από το μνημόνιο. Εντάξει, βγήκε πρώτο πρώτο ο καμένο και μα περιμένει. Ωραία, βγήκε και ο καμένο. Ωραία. Θα πάρουμε σειρά. Άνοιξε ο δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Ανοίξει ο δρόμο. Πώ θα βγούμε από το μνημόνιο όλοι μαζί, τι είμαστε. Έχετε να, πη... να πηγαίνουμε όλοι μαζί που όχι. Όχι, όλοι μαζικά. Αν πηγαίναμε όλοι μαζί που θα ήταν άλλη κατάσταση. Άλλα θα λέγαμε τώρα. Όλοι μαζί δεν πήγαμε. Μάθα Ένας, τρύπα, τρύπα. Το τρύπα τρύπα δώσω σημασία. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση ότι ήταν ο μέγιστο ακαδημαϊκό δασκεντερολόγο δρ Πιούτσας και η επιστημονική του ομάδα. Αναζητούν εθελοντέ για να δοκιμάσουν για μια μέθοδο κολοσσού. Χωρί αναισθησία και επειδή είσαστε μεραπτή, θα σα κάνουμε δώρο μία κυρία Αποστόλη. Oh, ευχαριστώ. Μασή, μόνο μία. Μα... Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η εξέταση του αποτέλεσμα, δεν δικαιούμε μία δεύτερη επαναληπτική. Ναι, επειδή είσαστε μεραπτή, θα και επαναληπτική. Και άμα χρειαστεί και τρίτη, αν δω τι συνηθίζω. Χειάστη, δεν το... έχω πόδι... δικαίωμά να κάνω μια αίτηση να είμαι το πειραματό σα. Γιατί μόνο τα ποντίκια να χαίρονται. Άμα χρειαστεί και τρίτη, ποδήλατο χωρί τέλα. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. <συ>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 <ΣΟΥΤ> μα τώρα το φαντάζει τον καλαμόκι τροτσκιστή τη διαρκού επαναστάσεω. <ΣΤΟ> αντέχει ο θύμιο διάρκεια. <ΣΤΟ> είναι γέρο παιδί μου, δεν γίνεται. <ΣΤΟ> Αυτά είναι για του νέου που έχουν στα <ΣΤΟ> 20 είσαι τροτσκιστή. <ΣΤΟ> ξέρει, <ΣΤΟ> δεν ξέρει. <ΣΤΟ> δεν κάνει τελέ διαρκεί επανάσταση συνεχώ, αντέχω. <ΣΤΟ> <ΣΤΟ> Αυτό είναι γέρο. Πού να αντέξει. Πρέπει επανάσταση τώρα, αύριο. <ΣΤΟ> δεν έχουμε πολύ καιρό, τα φάγαμε τα ψωμιά μα. Δεν έγινε. Ναι, να γίνει τώρα. Θέλω κατανόηση, σε παρακαλώ πολύ. Δεν αναφέρετε όμω ότι πολέμε εναντίον 25 στρατών. Ναι, γιατί νομίζει τα ξέρει και δεν τα λέει. Είστε Ελλάδο Έλα τώρα, νύχησε. Αν θέλει να κερδίσει ο κύριο Καλαμούκες, την προσφάλιση, σύντροφος. Πέραν απ' του στενού ομοειδού, πολιτικού του χώρου. Ναι. Ας έχει για την τόλμη να αναφερθεί στον Τρότσ και έστω Τζιγάκα και τώρα. Τζιγάκαλε, άμα θέλει πάει γράφτηκε στο Πασόκη, είναι σύντροφος. Ά, η παράτα μας. Ναι. Η Ελένη Λουκάη με. Να μας. Α, και τι έγινε. Έχω φτάσει αισιώς στις 82 συλλήψεις. Πάλι μωρίς σε μαζέψανε. Γιατί σε μαζέψανε. Ε, τα... Γιατί μόλι σε μαζέψανε πάλι, ποιο ήρθε, δεν το πήρα χαμπάρι. Είχε πάει στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, εσύ έστεισε στον αγώνα. Γιατί στημένο ήταν τώρα, για να χάσει ο Ολυμπιακό και να μην πάρει πέναλι, τι ήταν. με είδε. Τι έκανε του Με είδε είχε και το Με είδε Ωραία, ωραία, θα το παίξω Κι να σου πω έστω ότι το είχε το Εσύ που το ξέρει ότι το είχε το έχεις το το πήρε το λεφτά. <Δεύτερο> Μίλα, μωρή <μόρη> Λουκά. <Δεύτερο> Όχι, εμένα θα ακούσεις. <Δεύτερο> Είσαι κυπατζού μωρή <μόρη> Ρουφιάνα. <Δεύτερο> Λέγε, μωρή. <μόρη. Δεύτερο> Γι' αυτό κυκλοφορίσεις από εδώ και από εκεί. <Δεύτερο> Να παίρνεις πληροφορίες. Πού <Δεύτερο> η από εδώ χάμω έχουμε γεμίσει κυπατζίδες σε κάθε γειτονιά. <Δεύτερο> Έξω οι κυπαντζίδες από κάθε γειτονιά. Τσακίστε τους κυπαντζίδες, <Δεύτερο> μαζί με τους φασίστες. Δεν μου λέει το λεφτό, κούλι, θα έβαλε τον καμένου για το μαρινάκι. Το σκάλε τόσα χρόνια τον είχε κατηγοί το μαρινάκι αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορεί πεδμόκούλη, δεν μπορεί σχέσει το... επιχειρηματιών ε, το... με πολιτικού, δεν το μπορεί. Δεν το μπορεί. Ο μαρρινά δεν είναι πούνε είναι κουμπάρο με την τώρα. Ξαφνικά ο Κυριάκο του θέλει το μαρινάκι, τίποτα μου κάνει. Παρόλα αυτά, ο Κυριάκο δεν μπορεί σχέσει επιχειρηματιών με πολιτικού. Δηλαδή όταν έκανε τα πολιτιλίκια με τη ζήν, δεν ήθελε τη σχέση. Ε, το, το έκανε για τη δουλειά. Ότι ήθελε το Φοράκον, να το κάνει και φίλο. Του κατσικώθηκε. Δεν ήθελε. Δεν μπορεί σχέσει πολιτικού. Έλα τον, καημένο, τον μου, δεν λεφτά. Ο είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία αυτός δεν. Εντάξει, είναι δημοκρατία, δημοκρατία αφεμία. Ας το κάνει ένα νέα, νέα, δημοκρατία. Ας το κάνει νέα ακροδεξία κάτι να λιτώσει τα χρέη. Ας το κάνει σοβαρή χρυσή αυγή κάπως να γλιτωθούν τα χρέη. Τα Εντάξει, δημοκρατία. τώρα χρωστάει Ο Κυριάκο θα τα χρέη, προηγούμενη τα τα χρέη. Ναι. Η Ελένη ε, το ξέρω αυτό πήρε και πριν. Αποστόλη σε παίρνω από τα δωδεκάνησα. Όλα.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 στην Καρπαθό Τι γυρίζει γιατί μέχρι εδώ δεν μυρίζει Εκεί κάτι γυρίζει και έχεις ρετάρει λίγο Τι γίνεται παιδιά να τα αφήσει αυτά Πάντε και πίνετε αυτά τα χασείς Τα χασείς και ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ μετά Γίνεται κοιμά στο μυαλό Κομμένο Κατάλαβε τη της αποπίνικοποιήσεως Που legalize το κίνημα Κομμένα παιδιά ψηφίζετε μαζίες Κόφτο κόφτο σε χαλάει γεια Ήταν οι πόρτες μου δίχως βαχτσέδες και με κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνε μου σαν προχαλίες και στον κουβάτος παράζει εσύ. Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε τι περασμένες μέρες για τις πανομοιότυπες εργασίες φιλιπτών στο Πανεπιστήμιο τη στ ξέρεις τι θυμήθηκα? Τι θυμήθηκες? Ένα τηλεφώνημα όπου εσύ ενδιαφερόσουν αγωνές τυχαϊκή εργασία. Εγώ. Είχε ένα εξαιρετικό θέμα, τη γεωφυσική και τον πολιτισμό των κουνιπιών στον 21ο αιώνα. Εγώ μωρί. Πού είχα πάρει τηλέφωνο. Ε, είχε αφήσει κάποιο το δικό σου τηλέφωνο και σου είχε τηλεφωνήσει αυτό που τη πουλάει. Το Πάμε Πτυχίο. Υπάρχει στο YouTube. Ναι, υπάρχει. Πώ λέγεται? Πτυχιακή εργασία. Α, ναι, μωρέ, το θυμάμαι. Ε, λαρέ, από... Ναι, θα στο βάλω. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Καλησπέρα, Αποστολή. Ναι. Από το Πτυχίο τηλεφωνό ήρθα. Από το Πτυχίο είχαμε μια συνομιλία μέσω mail μια πτυχιακή εργασία. Εμεί. Ναι. What? Ο Αποστολή ήρθε. Ναι. Μου έχετε στείλει mail και με το τηλέφωνό σα να μιλήσουμε μεταξύ μία με δύο. Α, ναι. Για πες μου, φίλε. Λοιπόν, <coughs> ναι, το θέμα τη εργασία ποιο είναι. Δεν σα το γράφω στο mail. Όχι, μου έχετε γράψει το πρώτο mail. Ενδιαφέρομαι για την διπλωματική μου. Είναι ότι στη σχολή, όχι. Θα ήθελα να σας συζητήσουμε για την διπλωματική, για την τιμή. Ως... Εσεί κάνετε διπλωματικέ καταπαραγγελία. Πρέπει να μου πείτε το θέμα, να δούμε πότε το θέλετε να είναι έτοιμο. Πόσο πάει η σελίδα! Εξαρτάται από το θέμα, την ημερομηνία παράδοση. Ε...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 Εδώ σκέψου, κάποιοι πληρώνουν για να κάνουν εργασία. Τέλο πάντων, θέλω να πω: Γίνονται και στου καθηγητές αυτά. Κοιτάξτε, μένα... ένα θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι γεωφυσική και πολιτισμό των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Το συζητάμε αυτή την περίοδο. Προ τα εκεί κλείνουμε πιο πολύ. Μου έρχεται το πιο οικονομικό, μου έρχεται αυτό. Τι σχολείδα. ψυχολογία. Ε, Πρέπει ε... να έχει ψυχολογικό για να κάνετε τέτοια εργασία. Κατάλαβε. Δεν μου βγαίνει. Εμβαλάζει σύγχρονα καθενό Alej się z tożmi, alej się z tożmi. I oj, oj, Λοιπόν, βάζει τον Κουρουπλή να λέει ότι πήγε στο Λονδίνο. Μετά βάζει τον Καμένο να λέει πήγε στο Λονδίνο, πήρε την μπάρμπι. Ξέρω εγώ τι έπαιξε καζίνο. Μετά βάζει την Παγκογιάννη να λέει ότι πίσω από τη φούστα του Τσίπρα. Και μετά βάζει το διάλογο που είχε ο Παπαγιανόπουλος με τον γαμπρό του που έλεγε Θα πάω στο Λονδίνο στα γραφεία του μπαμπά να γίνω άντρα. Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος στο Λονδίνο, του λέει Βρήκε να γίνει άντρα. Δεν πήγα στο Λονδίνο την Κυριακή. Τη Δευτέρα λοιπόν είχα πάλι μια ενημέρωση ότι η προσπάθεια. Στεγανοποίησης έφτασε στο 95% και πήγα στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Αν ήμουν εδώ δηλαδή, εντάξει θα το είχα στεγανοποιήσει πιο νωρίς. Μπορεί. Αναφέρεστε σε ένα κλαμπ, στο οποίο με τον κύριο Γιακουμάτο... Πού το είσαι κύριο Γιακουμάτος? Καπούσα το παιδάκι τόσο, τόσο, τόσο, το πλήξα. Πρωτοπήγε το 1994 και με κάποιους μουλευτές Δημοκρατίας. Που έχει μέσα μια αίθουσα για να βλέπει αγώνε, που είχε εστιατόριο, που έχει μπαρ και περνά κάποιε ώρε. Πασχαίματά, στο καλό. Περνά κάποιε ώρε. Τώρα, αν βρέθηκε μέσα στα πρέσβει τη παρακολουθήσεω να με βγάλω φωτογραφία μπροστά από τη ρουλέτα. Ρε, γιατί τα βάζει όλα στο μαύρο και με κατεμοιάζει. Δεν παίζω όλα τα ραδιά του ελληνικού λαού, κρυφτοδράκι. Τζάμπα μάγκα είναι αυτό που ψυχώνεται από εκεί και προκαλεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή, προεξεταστική επιτροπή και στην εξεταστική κρύβεται πίσω από τις φούστες του κύριου Τσίπρα Ρε, θα μείνω για πάντα και στα γραφεία μου στην Αγγλία, θα γίνω άντρος βέβαια ρε, ρε παιδάκι μου στην Αγγλία βρήκε να πάω να γίνει άντρος Δύσκολα πράγμα, ε! Ναι. αλλά θα τα καταφέρω Πάγωσε η ψήρα μου και, και παραπέουσα Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά <σλ> <Ρίλια> πρόγραμμα, όλα <Όλους>, στο σχέδιο. <σχέδιο> Πρωτοκολλήσαμε το νερό. <ερωτά' σχέδιο> και θέσω να πετύχουμε. Μια μπαταριά, χίλια φρουριά. Χίλια φρουριά, <σχέδιο> για να σου φερήσω όλα καλά. Να λάχιστα τα μπιουλάκια. Σε παρακαλώ πολύ, ρε βάλε την Παρασκευή. Αυτή τη μάνα που ρουσού είναι κούσου, που που είσαστε στο Γεωργιάτι, του Κώστα, ποια είναι το Βασίλη, δε θυμάμαι. Ναι. Ο Αποστολής. Ναι εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε Καλά είμαι. Α, είμαι λί... λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας λέω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη. Δεν μου έλεγε Αποστολή. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπες τον Κώστα. Να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά, δεν μου λε, σε παρακαλώ. αφού έχει ανάγκη στο γραφείο είχες. του Άδωνη. Έχει ανάγκη. Βέβαια, γκί μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν, είσαστε, δεν έχετε μυαλό. Αυτό ο άνθρωπος, ο γλύφτης που τον πήρε ο καρατζαφέρη! τον έκανε βουλευτή Τώρα δεν τώρα... έχουν σημασία όλα αυτά κυρία μου Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία Γιατί θα, θα σας πω εγώ γιατί Γιατί. Νέοι άνθρωποι, μωρέ, παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι Είμαστε νέοι άνθρωποι Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε Αχ Παναγία και τα πιστεύετε βρε αυτά μα δεν θα μας κάνει λέτε να λέει ψέματα βρε παιδάκι μου εδώ έβαλε η για να πηγαίνουμε στο, στο γιατρό μα είπε Είτε, εσύ τώρα εσύ συγνώμη και ο Κώστας τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του του ίδιου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 Γλύφοντα έρχοντας πάτε. Γιατί ο άνθρωπος το Ο χειριός έγινε. Είναι το πρώτο υποβάσκει, κύριε μαμά του Κώστα. Πάφη. Εμένα. Μποσόλ, εγώ σε φτύσω τώρα. Μέφτησε. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ. Ναι. Θέλω, θέλω να μου δώσεις τον λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργο. Δόκτορ Κώστας χειρούργο. Βρε. Ο Γιώργο Βρέτα. Ο Γιώργο είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Τροπή σα, διάπου... φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο. λαϊκίστικο Εμεί είμαστε το μέλλον. Αν θέλετε να ξέρετε αυτού του τόπου. Καλά. Ποντικό φάρμακο για του μεγάλου. Και μορολάρα για τα παιδιά. Και έπλεξε σόφραγγα για του φαντάρου. Και αυτής η αστικής πατριωτικής να μαγιρείς με βιταμ, και σου να και Και, και, εξάδος, και παρακαλούσα και σου έλεγα Κάντε πίσω ρε παιδιά μου. Εμείς θα κάνουμε πίσω. Okay. Εμείς okay. κυρία μητέρα του κόστα. έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Ε, εντάξει, Α. εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι... Και παρακαλώ πάρα πολύ, ε. κάνε εσύ ό,τι νομίζει. Άρχε τον Κώστα όμως. Δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτός μαζί, του, μαζί σου. Όχι. Ο, Κώστας, ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Θα γύρουμε μεγαλογιατρή και δύο. Τι και θέλετε εσύ. να σας δώσω. Θέλετε το πρώτο φακελάκι, το δικό μου και του Κώστα εδώ να σας γελάνε, το αφιερώσω. Εδώ γελάνε. Καλά. Εδώ γελάνε. Επειδή, επειδή χάνω τα λόγια μου, να σε καλά, να σε γερός. Γελάτε με τον το Δό Συνειδησαμένη καθένας στο ρόλο του, η φαντασία μας έχει χαθεί. Εμείς επουλίσαμε στο γυμνούρο για να πουστού, για να πουστού, εμείς επουλίσαμε στο γυμνούρο για να πουστού, για να πουστού. Εγώ, παιδί την πρώτη, μια παραγγελία θέλω. του ελληνικού τον λόγο του Άρη στο Εγώ ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το δióχυσμο του εχθρού από τον τόπο μας. Έდი με άνθρωπε. Παντελή, Έχεις κατάστημα. Κάπου στη γη. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Τότε Μερικοί τόσκασαν Και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν Πρώτη φορά αριστερά Μάκρι από κόμματα μη βρεις μπελά Πατριστρισκεία και φαμελιά Ησυχία παιδιά Τάξη και ασφάλεια Ο γιος σου μόναχα να καλά Να αφήσεις το όνομα και το παράδι. Έτσι όλο το βάρο.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 Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου Ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστή του έθνους και του λαού Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά Φτάψτε τους έντιμους με στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον παντελή Σπουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη Μια διαδήλωση δέκα μικρόφωνα Και τα μεγάφωνα στη διαβασό Δίποδα με μαγνητόφωνα. Και έχουν με την ίδια λοσιόν. Ξεπουλήθηκατε στο <σολλήσου> για ένα κουστού, για ένα κουστού. Και όλα αυτά που τα μου την Παρασκευή το λιουσουρούν του άσυπου, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, να σε καλά. Γεια σα, <σολλήσου> <σολλήσου> <σολλήσου> <σολλήσου> Με στου κισαι που στο YouTube, αλλά τα για ένα...